Τιριριρι Τουρουρουρου Τιριριρι Τουρουρουρου Με τη φέτα φτιάχνουμε τυρόπιτα Είμαι ο τυροπιτάς Είμαι ο τυροπιτάς Είμαι ο Τυροπιτάς Είμαι ο Τυροπιτάς Ο τόσο ξακουσμένος Που με γνωρίζει μη ρωτάς Ο κάθε πεινασμένος Τουρουρουρου Μια τυροπιτά Με ελληνική φέτα Ή με μισή πουγάτσα Με τυρί Τι κάνεις φιλάρα και φιν Τα ράτσα Τυρόπιτα στριφτή, τυρόπιτα κουρού, τυρόπιτα ταψιού, τρίγωνη, τετράγωνη και ορθογόνια παραλληλεπίπεδη. Τυρόπιτα ταψιού, τρίγωνη, τετράγωνη και ορθογόνια παραλληλεπίπεδη. Τουρουρουρού. Τουρουρουρου, τουρουρού, του πρέπει να πάει σε ένα άλλο επίπεδο το πολύ σοβαρό θέμα που παρακολουθήσαμε το Σαββατοκύριακο. Έχει αρχίσει από την προηγούμενη εβδομάδα. Ο ένα και ο άλλο να μιλάνε για τη φέτα. Ότι αγωνίζονται και οι δύο για να έχει φτηνή φέτα ο λαό. Οπότε είπε ο Μητσοτάκη αυτό που είπε στη Βουλή. Ε, πήγε ο Κασελάκης μετά στο σούπερ μάρκετ, ε, ψάχνε να βρει την φέτα στην τιμή που είχε πει ο Μητσοτάκης στη Βουλή. Βγαίνουν μετά οι παρατρεχάμενοι του Μητσοτάκη και λένε ότι δεν εννοούσε το κιλό, εννοούσε τη συσκευασία. Και πάνω εκεί, όλο το Σαββατοκύριακο, χτίστηκε η αντιπολιτευτική τακτική του ΣΥΡΙΖΑ και η συμπολιτευτική τακτική του Κυριάκου. Μίτσο, το παραπέρα είναι η τυρόπιτα. Γιατί, ωραία, να μιλήσουμε για τη φέτα. Εγώ είμαι και πολύ φανατικό έτσι κι αλλιώ. Αλλά ξέρω ότι έχει και εχθρού. Ενώ το ψιμένο τυρί το τρώνε όλοι, νομίζω, και το, ειδικά μέσα στην τυρόπιτα. Πρέπει να πάει σε ένα άλλο επίπεδο. Το άλλο Σαββατοκύριακο να μιλήσουμε για την τυρόπιτα. Το παράλλο για τη Πανακόπιτα. Να αρχίσουμε να τα ολοκληρώνουμε. Γιατί η φέτα είναι η πρώτη ύλη. Πρέπει να πάμε στα παρασκευάσματα τη. Φέτα, ώστε να γίνει ουσιαστικό Ο πολιτικός διάλογος Και να ξέρει ο ελληνικός λαός Ποια ακριβώς είναι η διαφορά του ενός με τον άλλον Αυτό που ακούσατε τώρα το φτιάξαμε εμείς Αυτό που θα ακούσετε τώρα το φτιάξαν αυτοί Λοιπόν η Φέτα Η Φέτα Η Φέτα στην Ελλάδα Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία 6 28, Στην Ελλάδα ah. 6,28 στην Ελλάδα, 8,98 στον Ηνωμένο Βασίλειο, 8,68 στην Ισπανία, 10,63 στην, Πορ στην Πορτογαλία. Τρέχω να βρω την προσφορά του 6,28. Φέτα πρώτη μάρκα 11,94 κιλό, φέτα από την Θράκ είναι 9,85, φέτα από την Ήπρο 11,45, φέτα από τη Βιτίνα 12,90. Και μετά είχε πάρει μια φέτα καλαβρίτων εκεί πέρα που είναι 12.30, 12 παρακαλώ. τρία 12 η θέτα θέλει της πρεπέζης φέτα με ζαμπούν ζεστη και Το φροσίγερο το κόρι θέλει με τη ροκφόρη Η από με κοπάνει στη Ρωτάτε γιατί τι να πούνε χείρα όρτα κοφτά Η τυρόπιτα δεν πάρει Παίρνει το τυρόπιτα Τουρουρουρου Πάντα αυτά τα τραγούδια Κατέληκαν σε μια χείρα που δεν ήθελε το... Προϊόν που περιγράφει το τραγούδι Ήθελε ένα άλλο προϊόν Από αυτόν που φτιάχνει το προϊόν Πάντα έτσι γινόταν Δεκαετία 50, 60, 70 Λίγο χαριτωμένα τραγούδια Διαιωνίζουν, διαιώνυζαν Δεν ακούγονται πια Τα στερεότυπα που υπήρχαν εκείνη την εποχή Και ε, ακούσαμε εδώ τώρα Έτσι κλείνει το τραγούδι αυτό για τη φέτα Έχουμε και ένα άλλο στην πορεία Έτσι είπαμε να ξεκινήσουμε αυτή τη βδομάδα Με, είναι η δεύτερη, η προ προηγούμενη εβδομάδα πριν τι ευρωεκλογέ. Σε 15-14 μέρε θα έχουμε ευρωεκλογέ. Οπότε έχει ανέβει το θερμόμετρο, έχει ανέβει και η φέτα. Καλά τα λένε αυτοί οι δύο, καλά τα λέμε κι εμεί εδώ. Ακόμη καλύτερα. Αλλά όμω υπάρχει και ένα φιλοσοφικό ζήτημα στην προσέγγιση του θέματο φέτα. Ο ένα δρόμο να μου πει ότι εγώ κύριε Γεωργιάδη δεν βγαίνω. Έχω λίγα χρήματα, δεν βγαίνω. Ενώ του θερμού τη φέτα. Ναι. Έχουμε αριθμόν φέτα αυτήν 9 ευρώ. για να πω φέτα. Ο άλλος θέλει να μου πεις «Α, εμένα δεν μάζεις αυτή η φέτα, θέλω άλλη φέτα». Ε, άμα θέλεις άλλη φέτα, θα συλλεφτάκνται πληρώσεις. το μεταξύ όλα στη ζωή, όλα στη ζωή δεν γίνονται. Δείτε μεταξ' όλα στη ζωή, όλα στη ζωή δεν γίνονται! Με βασιλικό, για ρεμ, για ρεμ και δυόσμο Στολίσω Θεός, για ρεμ, για ρεμ τον κόσμο Κόσμε μου! Κόσμε μου! Κόσμε μου! Μάθες η νεφιά, για ρεμ, για ρεμ και φορά και Κακό, γιαρέμ, γιαρέμ, ο Μητσοτάκης! Τώρα το παιδί, γιαρέμ, γιαρέμ μονάχο Μοιάζει με πουλή, γιαρέμ, γιαρέμ σε βράχο Βράχο, βράχο τον καημό μου Τέτοιο ξαπνικό, Χριστέ, Χριστέ, Χριστέ μου Να μην ξαναδώ, ποτέ, ποτέ, ποτέ μου Κύριε Υπουργέ, το δίλημα είναι τι η Ελλάδα θέλει ο καθένας εδώ μέσα. Εμείς θέλουμε ένα κιλό φέτα μου τυριού σε πλαστικό κησεδάκι Αυτό που που λέγει ο Μητσοτάκη Στο πλαστικό κησεδάκι Εδώ λοιπόν Βελόπουλος που λέει τι ακριβώς θέλει Τι Ελλάδα θέλει Και λίγο πριν ο Άδελος Γεωργιάδης που μας ότι Δεν μπορεί να τα έχει όλα Υπάρχει η καλυφέτα, υπάρχει και η λιγότερο καλυφέτα Ευθυνή, η η ακριβή, το κησεδάκι, το κιλό Ανάλογα τι ψάχνει Ο καθένα με τι διάφορε ποικιλίε, τι περιοχέ που παράγουν φέτα. Έχουμε πάρα πολλή στην Ελλάδα και ευτυχώ και πολύ καλά κάνουμε. Το θέμα είναι να έχει και τα χρήματα να αγοράσει την φέτα. Τα έχουμε τα χρήματα να αγοράσουμε τη φέτα και έχουμε πάρα πολλά χρήματα, όχι μόνο φέτα, φέτε. Με τα κιλά, με του ντενεκέδε, με τα βαρέλια. Ε, δεν το λέω εγώ, το λέει ο κύριο Γεραπετρίτη, υπουργό εξωτερικών, αλλά σε μια συνέντευξη που έδωσε το Σαββατοκύριακο ήθελε να μπει και στα εσωτερικά θέματα. Πώ γίνεται η διαχείριση τη κάθε πληστοδοριστική τάση, δεν χρειάζεται να ρωτήσετε οικονομολόγο με Νόμπελ, αρκεί να πάτε σε έναν φοιτητή του Οικονομικού Πανεπιστημίου. Πάνε. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Είναι με δύο τρόπου. Πρώτον, προσπαθώντα να διατηρήσει ελεύθερη και ανώθευτη την αγορά. Mm -hmm. Και το δεύτερο, προσπαθώντα να ενισχύσει το εισόδημα. Εμεί έχουμε ενισχύσει το εισόδημα όσο δεν είχε συμβεί ποτέ. Ah. Στη μεταπολιτευτική Ελλάδα, με σειρά αυξήσεων στο κατώτατο μισθό, με αποτέλεσμα σήμερα που μιλάμε να υπάρχει μία σημαντική αύξη μισθού. Μπράβο! Έχουμε αυξήσει μισθών. Το καταλαβαίνει ο καθένα. Το λέει ο κύριο Γεραπετρίτης Την χαρακτηρίζει και σημαντική αυτή την αύξηση. Οπότε, για να το λέει ο Υπουργό, έτσι είναι. Εμεί εδώ δεχόμαστε ακριβώ όπω τα περιγράφουν οι Υπουργοί. Δεν έχουν λόγο να πούνε ψέματα. ένα απολύτω λόγο. Ξέρουν καλύτερα από τι δικέ μα τι ζωέ, από τη δική μα γνώση. Η γνώση του είναι πάνω από εμά και από τη γνώση τη δική μα, από τα μυαλά τα δικά μα, από την αξιολόγηση που κάνουμε όλοι εμεί. Οπότε πάμε μια χαρά. Και γιατί πάμε μια χαρά? Γιατί ζούμε στον καπιταλισμό. Αν ένας ε, πρόεδρος ενός κόμματος που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ, άρα αριστερό κόμμα, ναι. Ε, έρχεται... Αυτά είναι μια... στερεότυπα που έρχεται στο παρελθόν. Άρα Εντάξει... δεν είναι αριστερό κόμμα? Όχι, ότι το γεγονό ότι κάποιο αριστερό δεν μπορεί να σύνομα να έχει πλουτίσει. Όχι, όχι, δεν είπα ότι δεν μπορεί. Απλώ ένα σαν και εσένα άνθρωπο που έχει αυτό το πλούτο που είναι καπιταλισμό αυτό. Αυτό τον καπιταλισμό είναι πλούτος. στερεότυπα ότι είναι καπιταλισμό. Τι είναι. Αυτό που έχει η Ελλάδα δεν είναι καπιταλισμό αυτή τη στιγμή. Είναι κρατικοδίαιτο. Εσύ τι έχει. <laughs> Μα σου εξηγώ. Ποιο είναι το εναλλακτικό μοντέλο. Εγώ πιστεύω είναι. Ξέρω, ποιο, ποιο, είναι, το, είναι ο, ποιο, ποιο είναι το εναλλακτικό μοντέλο. Το σοβιετικό, ο κομμουνισμό. Ναι. Αυτό είναι το εναλλακτικό μοντέλο. Όμω, εδώ είναι ο Στέφανο Κασελάκη. σας αφήσουμε το εναλλακτικό να πάμε σε αυτό που ζούμε και σύμφωνα και με τον ίδιο και με πάρα πολλού. Είναι και μονόδρομος, δεν υπάρχει τίποτε άλλο. Τα άλλα κατέρευσαν και διάφορα άλλα τέτοια πολύ ωραία. Εδώ ο Κασελάκη δίνει συνέντευξη στη Φέη Μαυραγάνη. Σάββατο πρωί τον είδαμε. Ήταν σε ένα κουβούκλιο κοντέινερ. Του ΣΥΡΙΖΑ μετά βγήκαν έξω, περπατήσανε. Βάλαν και γυαλιά ηλίου, περπατούσαν εκεί, του χαιρετούσε ο κόσμο. Και κάπω τη ήρθε τη Φέη Μαυραγάνη να μιλήσουν για τον καπιταλισμό. Θέλοντα να τον στριμώξει, να του πάρει κάποιες ατάκε γύρω από τον καπιταλισμό δεν τα πολύ καταλάβαινε στην αρχή ο Κασελάκης όλα αυτά κάποια στιγμή δυσφόρησε, θα την ακούσουμε τη συζήτηση έγινε σε δύο τρία σημεία αλλά έκανε μια πρόταση στα μισά της συνέντευξης η Φαίμα Βραγάνη να αλλάξει ελαφρώς, ελαφρώς το όνομα του ΣΥΡΙΖΑ Ποιο είναι το εναλλακτικό μοντέλο, Το σοβιετικό, ο κομμουνισμός, Ποιο είναι το εναλλακτικό μοντέλο στη σήμερον μέρα. Η αριστερά όμω είναι στο σοφρίδι. Άλλη μια ερώτηση. Ποιο είναι το εναλλακτικό μοντέλο στην παγκόσμια οικονομία, στην οποία ζούμε. Πολλά ζω. εναλλακτικά μοντέλα. Υπάρχουν να να να εξωτάτε τι θα διαλέξει ο καθένα. Ο καπιταλισμό είναι ένα πολύ ωραίο μοντέλο. Αρκεί στο ΣΥΡΙΖΑ να βάλει και ένα κάπα στο τέλο. είναι και καπιταλισμό. Δεν το βάζουν το κάπα στο τέλο, δηλαδή να λέγεται ΣΥΡΙΖΑΚ. Γιατί θα τον μπερδέψει ο κόσμο με τον κομμουνισμό επειδή είναι συνασπισμός ρεζοσπαστικής αριστεράς κομμουνισμού. Ενώ ε, η Μαυραγάνη εδώ που λέει ότι είναι όντως πολύ καλό σύστημα ο καπιταλισμός προτείνει να μπει εκεί γιατί δεν της αρέσει που είναι και το αριστερά θέλει να εμπλουτιστεί και να ολοκληρωθεί το σύνθημα. Σημασία δεν έχει τι προτείνει η Μαυραγάνη, σημασία δεν έχει τι λέμε εμείς εδώ. Σημασία έχει πώς αντιλαμβάνεται τον καπιταλισμό. Ο Στέφανο Κασελάκη. Τι είναι το ανακτικό μοντέλο διαχείριση τη παγκόσμια οικονομία τη σήμερα ημέρα. Άρα καπιταλισμό. Βρισκόμαστε στην παγκόσμια οικονομία. Έχουμε παγκόσμιες αγορέ. Ανταγωνιζόμαστε με πάρα πολλέ χώρε. Μέσα στη χώρα μα πρέπει να έχουμε ανοιχτέ αγορέ, αλλά αριθμισμένε. <Τι>... Το, Άρα εσύ είσαι ένας οι καπιταλιστής αριστερό, Στέφανα δες, Επιμένουμε με κάτι σεβασμό Έχεις, έχεις ένα μεγάλο μικρόφωνο στη λιόραση Και επιμένεις σε λέξεις οι οποίες Όντως συμβολίζουν κάτι από το παρελθόν Αλλά δεν αλλάζουν τίποτα έμπρακτα Και ίσως για να μην έχουν κάνει και αναφορά στο σήμερα Δηλαδή, τι πρέπει να κάνουμε έχουμε τράπεζες Με της ομορφιάς για ρέμι, τον ήλιο Σου χτίσα κι εγώ για ρέμι, για ρέμι, βασίλειο Δηλαδή, τι πρέπει να κάνουμε, δεν έχουμε τράπεζε Μαθαίνει και ρίγια, ρέμι, για ρέμι και δρόμη Κέγινε καπνός, για ρέμι, και, και σφόνη ah. Και μείνει καμπιά, για ρέμι, για ρέμι, μονάχι Σαν της ερημιάς, για ρέμι, για ρέμι το στάχι Full to full! Full to full! Συμφορά, Χριστέ, Χριστέ, Χριστέ μου, ποτέ, ποτέ, ποτέ λέει ο μα δεν γίνεται αυτό, θα κοστίσει τόσο. Δυόμιση μισή Λέμε, δύο δύο λέμε, δύο. λέμε εμείς, Και λέει που θα Να βάλεις στις έκτακτης φοράς στις τράπεζες, τα που είναι πάνω από τρία Να το. Εκεί να πάει. Γι' αυτό θέλουμε καπιταλισμό, επειδή θα έχει τράπεζες, επειδή θα τους βάζουμε έκτακτης φοράς στα υπερκέρδη και έτσι θα καλύπτουμε άλλες ανάγκες. Αν δεν είχαμε καπιταλισμό, δεν θα είχαμε τράπεζες και δεν θα μπορούσαμε να βάλουμε κάπου φόρο για τα υπερκέρδη. Πολύ ωραίο. Είπε πολλά ο Κασελάκης με όλα αυτά, τα μπέρδευε, ξαναγύριζε, έπιανε μία πτυχή, νομίζω όχι συνειδητά. Έτσι είναι στο μυαλό του ακριβώ. Αλλά δεν έχει σημασία εδώ τώρα να συζητήσουμε για τον καπιταλισμό, για τι τράπεζε του καπιταλισμού, για το πώ λειτουργεί ο καπιταλισμό σε υπανάπτυκτε χώρε όπω είναι η Ελλάδα, για το πώ λειτουργεί σε ανεπτυγμένε χώρε όπω είναι οι άλλε χώρε. Το ίδιο κλέψη μου ισχύει εδώ και εκεί. Η καταπίεση υπάρχει παντού. Απλά σε χώρε σαν τι μα είναι λίγο πιο έντονα. Τι λίγο, πολύ πιο έντονε οι πιο διαφορέ, οι ανισότητε, που έτσι κι αλλιώ είναι το. Η προπόθεση για να υπάρχει καπιταλισμό. Αλλιώ όλα τα άλλα και καπιταλισμό δεν είναι μόνο η τράπεζε. Καπιταλισμό είναι δουλεύει, δουλεύει, δουλεύει και αυτό που παράγει το εκμεταλλεύεται κάποιο άλλο. Σου δίνει ένα ψίχολο για αυτό που έχει βγάλει σαν προϊόν, και από εκεί και πέρα αυτό εκμεταλλεύεται τα υπόλοιπα για να κάνει τα γνωστά παιχνίδια, να αυξάνει, να αυξάνει. Εκεί βοηθούν και οι τράπεζε, εκεί βοηθούν και οι κυβερνήσει που είναι αδύναμε μπροστά στο τέρα που λέγεται καπιταλισμό. Αλλά όλα αυτά δεν είχε καμία απολύτω σημασία. Και θα καταλάβετε γιατί δεν έχουν, Διότι έχουμε εκτακτή είδηση. Πρέπει να πάμε στο Δημήτρη Κονόμου. Για πάμε στον Σωτήρι Μπαρσάκη τώρα. Τον το να τον συναντήσουμε, να τον καλημερίσουμε. Να μα μιλήσει για το σκύνομα του Σίου Ιωάννη που επανενώνεται από ό,τι φαίνεται. Εσύ. Το έχουμε κατάλαβε. Θα μα εξηγήσει ο ίδιο τι έχει συμβεί, Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εκεί που βλέπαμε το πρωί και πήγαιναν όλα καλά και λέγανε για τον Κασελάκη και λέγανε διάφορα τέτοια, σηκώθηκαν από το τραπέζι πρωινή του Sky. Πήγανε στην οθόνη, ήταν και ο του τον Αγιάννη και γιατί είχαμε, έπρεπε να διακόψουν τη συζήτηση, επανενώθηκε το σκήνομα. Πρώτον δεν ξέρατε ότι είναι μη επανενωμένο το σκήνομα, ότι έλειπε κάτι από το σκήνομα, ήταν δύο κομμάτια, τι είχε γίνει το δεύτερο και πώς ενώνεται ένα σκήνομα. Ευτυχώς ήταν και ο συνάδελφο και μας ενημέρωσε. Μεγάλη γιορτή σήμερα για την Ορθοδοξία είναι η γιορτή του Ισίου Αν του Ρόσου. Διπλή γιορτή διότι εχθέ συνοδεία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών κύριο κύριο μεταφέρθηκε και επανενώθηκε ουσιαστικά το η δεξιά χείρα του Οσίου με το σκίνομα. Όπως μπορούμε να δούμε και στο βίντεο το κουμέντο το οποίο εξασφαλίσαμε είναι ο Αρχιεπίσκοπος Ιερόνυμος και από πίσω ακολουθεί σε μια ειδική. Κασέλα το η δεξιά χείρα η οποία θα αντικαταστήσει το αντίγραφο το οποίο βρισκόταν εκεί στο σκίνομα τόσα χρόνια. υπήρχε αντίγραφο και ακούμε τώρα ότι βρέθηκε το σωστό κομμάτι του χεριού και πήγε εκεί και έγινε η επανένωση. Εγώ θυμάμαι μικρή παίζαμε κάτι σκελετούς για να μάθουμε το, το ανθρώπινο σώμα και ήταν βιδωτά όλα αυτά, χέρια, πόδια, εγκέφαλος, ο εγκέφαλος, εγκέφαλος, κρανίο. Ε, δεν ξέρω πώς ακριβώς συνέβη, η είδηση εδώ είναι ότι κάποια κομμάτια του Αηγιάννη του Ρώσου ήταν αντίγραφα. Πια ακριβώς αυτό ήταν το μόνο αντίγραφο Το υπόλοιπο κομμάτι Σώμα, σκίνομα σκελετός Αν μιλήσουμε επιστημονικά Είναι κανονικά Ξέρατε εσείς που πηγαίνετε εκεί Και προσκυνάτε Ότι είχε αντίγραφο Τι ποσοστό του σκηνόματος είναι αντίγραφο Τι ποσοστό είναι γνήσιο Πού ήταν τόσα χρόνια το γνήσιο Το χέρι δεξιά χείρα Και δεν βρέθηκε τώρα Και πήγε εκεί και έγινε η, συγκολ, η επανένωση Όλα αυτά είναι θέματα πάρα πολύ σημαντικά. Από αυτή τη χείρα, την δεξιά που επανενώθηκε, θα προτιμήσουμε την άλλη χείρα, τους Λούκα, χτες βράδυ. Ε, τα ξέρετε όλοι, όλη Αθήνα, όλη Ελλάδα, κόρνες, καπνογόνα, πυροτεχνήματα σε όλες τις γειτονιές. Στο Βερολίνο, όπου έγινε ο αγώνας, βρέθηκε και για επίσκεψη εκεί. Ο, και μάλιστα σημαντική επίσκεψη. Ο Μακρόν, γιατί πρέπει να τα βρει η Γαλλία-Γερμανία σε σχέση με την Ουκρανία, δεν είναι τόσο συμβατή στο συγκεκριμένο θέμα, η Ευρώπη κλονίζεται κτλ. κτλ. Σε, στο ξενοδοχείο που γύρισε το βράδυ ο Μακρόν ήταν Έλληνε στο ΦΟΑΓΕ και πανηγύριζαν. Το ο Μακρόν ω έξυπνος, είναι και το Ελλάδα γαλλία συμμαχία και πήγε προς τους πανηγυρίζ Okay. Bravo, bravo. Uh, I told my team, it's, I'm sure it's Panathinaikos. Yes. Thank you. And congratulations. Thank you. Thank you. Bravo Panathinaikos. <laughs> <laughs> Πήγε <Σιώ> και ο Μακρόν εκεί, του χαιρέτησε, του είπε ότι είναι Παναθηναϊκό, του είναι χάρη και μετά του φόνωσαν βουντού βουντού. Φεύγοντα, ο Μακρόν τα ακούει όλα αυτά. Οκ, okay, ωραίε στιγμέ, καταστάσει. Να γυρίσουμε, να γυρίσουμε εδώ στα δικά μα. Ο Στέφαν Κασελάκη έδωσε μια συνέντευξη στο Downtown. Είναι γραπτή συνέντευξη, αλλά εμεί εδώ με την τεχνική πια, τι τεχνικέ που έχουμε, τη τεχνητή νοημοσύνη. Ακριβώς το κείμενο του, ακριβώς όμως το κείμενο του, το κάναμε ήχο για να μπορέσουμε, θα μπορούσα να το διαβάσω εγώ, αλλά θα το ακούσουμε από τον ίδιο, έτσι ακριβώς το έχει πει. Δεν είναι δυνατόν στα 35 μου να αγοράζω διαμέρισμα ένα εκατομμύριο χιλιάδε ευρώ και τρει στους τέσσερι Έλληνε από 18 μέχρι 35 ετών να ζουν στο παιδικό του δωμάτιο, παρότι πολλοί έχουν κάνει εξαιρετικέ σπουδές και διαθέτουν προσόντα. Αυτά θέλω να αλλάξω. Δηλαδή θα αγοράζουν όλοι στα 35 τους Με ένα εκατομμύριο 800 διαμέρισμα στο κολουνάκι Αυτό θέλει να αλλάξει για να μην μένουν στα παιδικά δωμάτια Προφανώς η διαπίστωση ε, ισχύει Και προφανώς αυτό είναι αρνητικό να μένουν μέχρι τα 35 Και παραπάνω σε παιδικά δωμάτια ή να μένουν ε, άνθρωποι μαζί ζευγάρια επειδή σαν καταναγκασμό επειδή δεν έχουν να μείνουν χωριστά και παρατείνουν ένα βασανιστήριο όλα αυτά είναι αληθινά, αλλά βάζει τον εαυτό του στη μία πλευρά που πήρε ένα διαμέρισμα ένα 800 με όλους αυτούς που δεν μπορούν να πάρουν διαμέρισμα ούτε με 80.000 ούτε να δώσουν ενίκιο 400 ή 500 ευρώ που είναι ενίκιο για χρέπια αυτά τα αποσάπια έτσι όπως εξελίσσονται τα ενίκια. Τα βάζει στην ίδια μοίρα και θέλει να αλλάξει αυτό να γίνει τι, να παίρνουν όλοι διαμέρισμα του ενό εκατομμυρίου 800.000. Αυτός είναι ο καπιταλισμός, μπράβο, συμφώνω με τη Μαυραγάνη να μπει το ΚΑΠΑ τότε εκεί στο τέλος στο ΣΥΡΙΖΑ και να παίρνουν όλοι τα διαμερίσματα του Κολονακίου σε αυτές τις πολυκατοικές που δεν έχεις που να παρκάρεις με ένα πεζοδρόμιο 70 εκατοστά με ένα σανσεράκι μέσα που χωράνε μόνο δύο και ανεβαίνει πάνω και βλέπεις τον απέναντι και στοιχίζει ένα 800 όλο αυτό αλλά λες όμως ότι μένεις Στο Κολονάκι, μια πολύ σημαντική είδηση για το, το πόθεν του, τον πλούτο του. Μα έδωσε ο Στέφανο Κασελάκη. Η απορία μου είναι, ε, επειδή ξέρουμε έτσι όπω από σένα έχει γίνει γνωστό, όταν έφυγε από την Ελλάδα και έφυγε με κάποιε οικονομικέ δυσκολίε. Η απορία μου είναι πότε έγινε, α το πούμε, ευκατάστατο στην Αμερική. Σε τι λοιπόν, 2022. Δηλαδή τώρα κοντά. Ναι, πριν χρόνια. Μέχρι πρώτην ήσουνα δηλαδή δύσκολο στον... στον αγώνα, ναι. Μέχρι πρώτη να δηλαδή δύσκολο στον... Να... Ήταν στον αγώνα, ναι. Ήτανε στο άγχος το πως μπορώ να αναπτύξω την δραστηριότητά μου επιχειρηματικά, συγχρόνως να καλύψω τις, προ, τις προσωπικές μου ανάγκες. την κοινωνία! Άλλου τους ανεβάζει και άλλους τους ρίχνεις στα ξένα χέρια! Άρεσε η μόνο ένα χρόνο ουσιαστικά. Δύο με τρία χρόνια. Άρεσε η μόνο ένα χρόνο ουσιαστικά. Δύο με τρία χρόνια. Τα κατάφερε όμω πριν μέχρι το 22, το έχουμε 24, τώρα δύο χρόνια είναι πλούσιο. Τόσο πλούσιο που κατάφερε να πάρει και διαμέρισμα ενό 1.800.000 800.000. Η τι έχετε κάνει στα δύο χρόνια. Και κάντε τη σύγκριση το 2022 σε τι επίπεδο ήσασταν μέχρι τότε είχε και αυτός αγώνα και άγχος για την, τα, τα καθημερινά. τη φέτα. Τι φέτα, να. Και τώρα του χειμήνει και οργώνει τα σούπερ μάρκετ. Δύο χρόνια μόνο πλούσιος και ευκατάστατο, Μπράβο του να τα κρατήσουμε όλα αυτά. Ω παράδειγμα ζωής και πώ ο καπιταλισμός τον ωφέλησε. Να κρατάμε και τα θετικά θέλω να πω μην είμαστε μόνο μίζεροι. Γενικού άνθρωποι γιορδιάδε, για να πάμε τώρα και στην εποχή πλευρά, βγαίνει ο άδενη Γιωριάδη, και μ, θέλει να μιλήσει για το τι λάθο έκανε η κυβέρνηση σε σχέση με τα Τέμπη, με το έγιμα στα Τέμπη που καθυστέρησε. Όλοι περιμένετε να ακούσετε για μπαζόμα, για συγκάλυψη. και μπαζώματα, για σιγά λύψι, οτιδήποτε από αυτά, επικοινωνίακά μόνο. Και όλε δημοσιοποίησε, όλη η κοινωνία λέει ότι είπατε να συγκαλείσει. Γι' αυτό που λέτε είναι αληθε, γιατί έχω εξή, το έχω πει και στη χώρα. Όλοι συζήνεται, αποκρίτω. Δεν είπατε. Θεού. Όχι. Α. Μα δεν τα κάνουμε όλα τέλεια. Το βασικό τρερό μα φάμα. Στην τραγωδία των τεμπών, είναι ότι πιστεύω γιατί. Ξέρετε, εμείς, αυτό μα κατηγορούν οι κομμουνιστέ ότι έχουμε αστική συμπεριφορά. Είναι αλήθεια, έχουμε αστική συμπεριφορά. Έχουμε δηλαδή αυτή την έννοια της, από το σπίτι μα τη ευγένεια, τη ιστολής τη ευαισθησία, μπροστά στου συγγενεί των νεκρών. Από την αρχή βρεθήκαμε σε πολύ μεγάλη αμηχανία. Και επί σειρά μηνών δεν απαντούσαμε σε όλα αυτά τα παράλογα που ακούγονται. Κυρίω επειδή μπροστά στην κυρία Καριστιανούνα θέλω Μια γονέα που είναι πολύ γνωστή Ή στον κύριο Πλακιά Ενώ που έχουν έντονη δράση αυτό εννοώ yeah, yeah. Σκύπισε στο κεφάλι Αυτή είναι η αιτία Αυτή είναι η αιτία πραγματικά έχει δίκιο Έχουν αυτή την αστική ευγένεια Από το σπίτι τους που τους χαρακτηρίζει Το βασικότερό μας φάλμα Στην τραγωδία των τεμπών Είναι ότι πιστεύω γιατί ξέρετε, εμείς, Αυτό μας κατηγορούν οι κομμουνιστές Ότι έχουμε αστική συμπεριφορά Είναι αλήθεια Και Και θα αυτό μας κατηγορούν οι κομμουνιστές ότι έχουμε αστική συμπεριφορά, είναι αλήθεια. Το δάχτυλο με το κουνάτε, κάτι που θα σας γύρισε η Μην κουνάτε το δάχτυλο, γιατί καμιά φορά δεν ξέρετε που καταλήγει αυτό όταν το κουνάτε. Είναι αλήθεια. Έχουμε αστική συμπεριφορά. Έχουμε λέει αυτή την έννοια από το σπίτι μας της Ευγένειας. Δεν θα μου λιώσει το έλεγα από αυτού του ανθρώπου. Θα του απώλυν. Ο, ο άθνο ο και ο ακρίος θα του τόσε. Τη συστολής θα τους λιώσω. Γιώργο, αυτιά θα τους λιώσω. Τη ευαισθησία. Έπρεπε να του απολύσουμε για να καταλάβουμε, καταλάβουμε. μια ευλογία, Θα μα απολύσετε, Έπρεπε να για να καταλάβετε τι Είχε αυτά τα χαρακτηριστικά τα περιγράφει πολύ σωστά ο Και έχει δίκιο. Είναι η ευγένεια, συστολή. Είναι μετρημένη άνθρωποι. Το βλέπουμε, το ξέρουμε. Το ξέρουμε, το ξέρουμε από τον μετά. Έτσι έχει Αυτό που ονομάζουμε η δεξιά, με ευγένεια, αστική ευγένεια, με συστολή και προέρχεται και από τα σπίτια του και κυρίω σεβασμό απέναντι στους συγγενείς. Μπροστά στου συγγενείς των νεκρών, από την αρχή βρεθήκαμε σε πολύ μεγάλη αμηχανία. Και επί σειρά μηνών δεν απαντούσαμε σε όλα αυτά τα παράλογα που ακούγονταν. Κυρίω επειδή μπροστά στην κυρία να αυτόν μια γονέα που είναι έτσι πολύ γνωστή, ή στον κύριο Πλακιά, που, έτσι, που έχουν έντονη δράση, αυτό εννοώ, mm -hmm. σκέπεζε το κεφάλι. Να σα πω μας κάτι Ίσως Είσαι μεταφορών, μπορεί να πάστε στη Βουλή και να πεις να έχουν πρόβλημα στα τρένα. Είναι πιθανόν ο Υπουργός να σκέφτηκε ότι αν εγώ να να πω ότι να στα τρένα, δεν κυρία το κεφάλι. Αντί να ασχολούνται με αυτά που ενδιαφέρουν του Έλληνε, να με πράγματα που δεν αφορούν κανέναν παρά το μικρό τους. σήμερα στην Ελλάδα. Πώς πιστεύετε από 100 να Ενδιαφέρονται για εξεταστική ή για προαρτητική επιτροπή. Για τα Μπροστά στην κυρία Καριστιανούν Τη το κεφάλι. Πιστεύω ότι το δυστύχημα αυτό δίνει την ευκαιρία και στην κυβέρνηση να χαράξει με μεγαλύτερη σαφήνεια τι γραμμέ στην ελληνική κοινωνία και να θέσει το πραγματικό δίλημα των εκλογών. Πολιτική εκμετάλλευση. Αυτά ακριβώ λοιπόν. Μπράβο που έχουν την αστική ευγένεια, που σέβονται του νεκρού, σέβονται του συγγενεί των νεκρών. στέκουνε βουβοί απέναντί τους και δεν έχουν πει τίποτα όπως ακούσαμε μόνο από έναν άνθρωπο γιατί έχουν πει και οι υπόλοιποι θα βγάζαμε τη μισή εκπομπή με ηχητικά από τους άλλους περιοδία Κυριάκου Μητσοτάκη στο Αγρίνιο έτσι γράφεται αλλά έχουν εκεί την τοπιο λαλιά το Ι, το Ι προφέρεται αλλιώς Κύριε Πρωθυπουργέ από εδώ, από την πόλη του Αγρινίου, δίνουμε υπόσχεση ψυχής Στι 9 Ιουνίου η Νέα Δημοκρατία θα είναι για μία ακόμη φορά μεγάλη νικίτρια των, των εκλογών. Σας ευχαριστούμε και σας καλωσορίζουμε. Ζήτω η Νέα Δημοκρατία, ζήτω ο πρόεδρός μας Κυριάκο και πρωθυπουργός Κυριάκο Μητσοτάκη! Και Κυριακή το βράδυ όλη η Ελλάδα θα είναι μπλε. Ο Ιησούς Χριστός νικάει, η πέσα μου σηκώθηκε. Με του φεγγαριού γερεν, γερεν ταλιάζι, τ' όνειρο χαρές γερ αστεριά, γιαρέμι, γιαρέμι της μέρας γίνεται αυτερό, γιαρέμι, γιαρέμι και αγέρας full to full. Full to full. Τώρα στο ματιού, γιαρέμ, γιαρέμ, την άκρη θάλαζα κυλάει, γιαρέμι, γιαρέμι το δάκρυ Θα κλέτε με μαύρο δάκρυ Τι να πω εγώ, Χριστέ, Χριστέ, Χριστέ, μου που με μικρό πουλί, μου 2011. Ο τέλειο Άδων Γεωργιάδη, ο τέλειο ήχος από τον Άδων Γεωργιάδη. 2-11-10-80-80, σας περιμένει ο Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης. Να επικοινωνήσετε μαζί του, με πολύ μεγάλη χαρά. Radioπαπάκιπαροπολιτικά.gr, το mail του σταθμού, το βλέπω εγώ αυτή την ώρα εδώ μπροστά. Δημήτρης Κύρικος ρυθμίζει τον ήχο, λαός, α μέρος, διαφημίσεις και εδώ είμαστε.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 Ούτε, έχω τον νόμο. Έγινε. Καλά, εσύ τώρα λε παπαριέ. Πάμε. Ενώ εσύ δεν λες. Εσύ, τελες, εσύ σαξ, πρώτος, ο ο Εγώ φταίω. Σαξ, αποστόλε. Είναι πολύ σημαντικό. Βεβαίως. Σπεύδο, αγαπητέ. Δεν <σορίζεσαι> <σορίζεσαι> <σορίζεσαι> με τίποτα. τι να τώρα <σορίζεσαι> μες στη δεν τρώχομαι. Όχι. Δεν είναι μαλακία. Ναι, μπορεί ξέρω. Τώρα, Εσύ για την κριτική. Ναι, καλημέρα να βάζουν όλοι The Day Who Any Δεν βάζουν όμω, δεν βάζουν. Ρωτάνε, ρωτάνε ο κόσμο. Ρωτάνε συνεχώ για τον παρκόνι. Τέικοψ Καπίστρι, πού είναι, είναι ακόμα έξω. Το 1954, ο Φωτόπουλος με το φίνο τη Ζαχλωρού. Νάτο. Υπάρχει ταινία, ε. Γυρίζανε την κόλφο και είδανε UFO και τα τραβήξανε. Νάτο. Τι τραβήξανε κι αυτοί. Α, τα UFO τραβήξανε. Ο καθένα τραβάει ό,τι θέλει. Στη Φιωρεντίνα ο διαιτητή αγώνα διακοπή αγώνα είναι φόβο στο γήπεδο. Να βάζουν όλοι, the day. Παλιά το λέγαμε τρίφυλλο. Τέλο πάντων, εντάξει. Open football ή χίλια είναι Τα ξέρω, Μόρε, δεν τα ξέρω τώρα. Τα μου που δείξτε τώρα ότι υπάρχουν Είτε. ούφο. Δεν το βλέπω 41%. Σε παρακαλώ, έλα. Είτε. Βάλε και άλλα 12% του άλλου ψέκε εκεί πέρα, Βελόπουλου, Νίκε και Είτε. τα λοιπά. Φασισταριά, μάλλον. Τώρα, νάξει, το υπάρχουν, διεύτε. εγώ το ξέρω ότι υπάρχουν ούφο. Έλα, για. Μην ψάχνετε για το χαρτί του κιου καλαμούκι. εγώ Ιησούς κατέβηκα με αύλη υπόσταση όπως λέει το τέκτον αφορά στην αύλη υπόσταση του <Συκλή> Και το πήρα από την Κοσόλα το παραπολιτικό. Το έχω εγώ και θα το δώσω στο βελόπλο. Για να έχει και ο βελόπλο. Είναι τα χειρόγραφα. Τα χειρόγραφα του καλαμούκι. Και θα έχει και του Καλαμπούκη. Όσο μιλάω εγώ, εσεί παραγγέλλετε. Μέσα συνέλληνε μου έχει επιστολέ ποιού καλαμπούκη. Το χειρόγραφο ποιού καλαμπούκη. Κοστίζει 20 μόνο ευρώ. Θα είστε η μοναδική στον κόσμο που θα έχετε επιστολέ ποιού Του Θεού μα. Είναι στου Ιδαντού το χειρόγραφο του καλαμπούκη. Γεια σα. Ποια σοβαρά κράτη, θα... κράτη αγάπη μου, για σοβαρά κράτη, οι ανθρώπου ανθρώπους δεν έχουν ουφολόγους τώρα, σε παρακαλώ, έλα. Ναι. Τα τσολιά! Κόπα! Hey, είχα καιρό να σε πάρω, έτσι. Α, Μαρή, πού είσαι να σε. Είχα πολλά προβλήματα. Πολλά προβλήματα λέγονται οι πολυγκόμενοι, κατάλαβα. Έχει δουλέψει το πράγμα το σύστημα. Και! Hey, hey. Σε μπέρδεψε! Σε καταλάβανε όλοι μεταξύ του και σφαχτήκα στην ποδιά σου! Εκείε κάποτε! Α, ah, <laughs> μου χα. Τι δεν τρέπεσαι, χαμούρα! Τι κάνει εσύ? Καλά, εσύ όλα καλά. Αν ah, να σου πω κάτι για τον άντρεβλακι που λέγει ότι δεν την πέσει στην κομμένα του. Τι, τι, τι, την έπεσε και σένα? Θυμάσαι κάποτε που σε είχα πάρει για το πράγμα. बेहद तोर के सुखा पी Και γι' αυτό τον εκβιάζανε με το πρέντα τώρα. Δεν το θυμάμαι. Και... Δεν τα ξέρω αυτά τώρα. στον αέρα. Επιβεβαιώνεται και από τον άλλον. Δεν επιβεβαιώθηκε αυτό. Δεν επιβεβαιώθηκε. Όχι αυτό. Και... Και... και να σου πω και κάτι για τον κασελάκι. Δεν έχει πει ποτέ τη λέξη Γάζα η Παλαιστίνη. Έψαξε ένα δημοσιογράφο εκεί και κοίταξε. Δεν το έχει αναφέρει ποτέ αυτέ τι δύο λέξει σε όλε τι συναντήσει του. Ούτε Παλαιστινιακό λαό, τίποτα. Όποτε αναφέρεται στον πόλεμο, λέει άλλαν τ' άλλων Αυτέ δεν τι έχει αναφέρει. Προκαλώ να το τσεκάρετε. Ω <laughs> Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, ζητώ τώρα την κατάβαση του πυρός στη Γάζα. Δεν έχει πει ποτέ τη λέξη Γάζα. Εκτάλλευε. Γιάννη Σκοτοβό. Πάρτο. Ο Πωστης Παλαμάς, α. <Κι>... Εμείς έχουμε ενισχύσει το εισόδημα όσο δεν είχε συμβεί ποτέ. À. Στη μεταπολιτευτική Ελλάδα, με σειρά αυξήσεων στο κατώτατο μισθό, με αποτέλεσμα σήμερα που μιλάμε, να υπάρχει μια σημαντική αύξηση μισθού. Ποιο δεν είναι ικανοποιημένος, να σηκώσει το χέρι που λέγαμε παλιά. Ε, θα φανεί αυτό και στις εκλογές φαντάζομαι, θα γίνει η Ελλάδα μπλε, γιατί έχει αυξηθεί το εισόδημα όσο ποτέ στη μεταπολίτευση, όπως λέει ο κύριος. Γέρα Πετρίτης, πάμε σε ένα ανθρώπινο δράμα Ποιο είναι το ανθρώπινο δράμα Είναι το δράμα του Στέφανου Κασελάκη Θα μείνουμε λίγο ακόμα γιατί έχει δώσει 5-6 Μόνο μέσα σε αυτό το τριήμερο ε, Μιλάει για το σπίτι του που αναγκάστηκε να το ανοίξει Και για τις διαρροές που γίνονται Όλη αυτή η υπερπροβολή του πλουτισμού σου Που τον έχει αποκτήσει με τη δουλειά σου, με τον κόπο σου, με ό,τι έχει κάνει, προ τα έξω. Ποια ανάγκη σε κάνει να το κάνει αυτό στον κόσμο, Γιατί το κάνει. Με η ανάγκη των διαρροών που δυστυχώ υπάρχουν στην Ελλάδα. Δηλαδή και στο μιλιακό σύστημα, το οποίο και δεν το κάνει. Σε το κανάλι, δηλαδή, το κάνει εσύ. Εγώ το διέρευσα. Το συμβόλαιο για το σπίτι μου. Μπορεί να πάει στο σπίτι σου να δείξει δημοσιογράφου. Ποιο έδειξε, ποιο έδειξε το σπίτι μου πρώτο στην τηλεόραση. Όχι, λόγια αυτό που έκανε εσύ, που για το έδειξε μετά. Το Γιατί, Γιατί το ποιο... έκανε. Πήρανε ένα ιδιωτικό συμβόλαιο, το βάλανε στην τηλεόραση, βάλαν το διαμέρισμα, βάλαν έπλα που δεν υπάρχουν και στην ουσία θα μιλούσαν για αυτό το πράγμα για μήνε. Εσύ δεν θα μπορούσε να δηλαδή τα πώς? προσωπικά σου δεδομένα. Βεβαίω, είχα, είχα συμβόλαιο εμπιστευτικότητα. Εσύ δεν φώναξε μετά τα κανάλια και το άδειε. Γιατί είχε αυτή την ανάγκη. Για ποιο λόγο το έκανα. Για ποιο λόγο τα έκανα. Γιατί είχε ειδήφο από τα κανάλια ποια ήταν αυτή η αυτή αγορά και πού και πώ. Αναγκάστηκε, αναγκάστηκε ε, ο πρώτο που το έβγαλε τον Ευαγγελάτος που είχε βγάλει από την αγγελία του συγκεκριμένου διαμερίσματος και ακούσαμε εδώ τον Στέφανο Κασελάκ να λέει ότι εγώ δεν ήθελα καθόλου όλο αυτό είχα και συμβόλαιο εμπιστευτικότητα, όμως δεν τηρήθηκαν όλα αυτά και έτσι αναγκάστηκε να δείξει το σπίτι του στον Ευαγγελάτο. Θα ακούσουμε τώρα τον καταναγκασμό πως τότε άνοιξε το σπίτι στον Ευαγγελά Θα Εδώ θα έχουμε μια ε, τραπεζαρία ιδανικά για 10 άτομα για να μπορέσουμε να φιλοξενούμε. Κόσμο. Ε, εδώ πέρα θα είναι το μπαρ. Αλλάζουμε, ναι, λίγο την κουζίνα. Mm -hmm. Και άρα λοιπόν θα υπάρχει μια αρρωγή μεταξύ κουζίνα και τραπεζαρία. Στην ουσία, ένα καθιστικό το οποίο θα έχει. Mm -hmm. Θα είναι παρόμοια αυτό το οποίο έδειξε Θα έχει το ημικύκλιο, τον ημικυκλικό καναπέ. Ασπροχρώμα. Ε, άσπρο, μπες, ε, πάντως χρώμα. Ό,τι ήταν και εκεί. Μα ήταν πολύ, ωραία, yeah. πολύ ωραίο συνδυασμός πραγματικά. Τι δύο μεγάλες πολυθρόνες και ο τζάκι. Και έξω εδώ πέρα θα είναι φυτά. Ξύλο, εξαιρετικό. Ε, ένα μέρος της ε, σκέψης ήταν και αυτό. Εδώ είναι το μπαλκόνι προς τα έξω. Έπικουλα mm -hmm. λίγο για το καλοκαίρι και τα φυτά, το πράσινο. Α, από... Αυτός ο χώρος είναι καταλαβαίνω ε, ε, το master bedroom. Όχι. Α. Α. Αυτό είναι το δεύτερο. Υπνοδωμάτιο, θα υπάρχει, υπάρχει το παιχνιατόλετ από πίσω Από εδώ θα είναι το μάστερ πέντρου Όπως βλέπεις δεν έχω να κρύψω τίποτα Τα έχω δουλέψει αυτά Αναγκάστηκε να δείξει μέχρι και την κρεβατοκάμαρα Ω καταναγκασμό Τον ακούσε, το πιάσατε στη φωνή Δεν ήθελε όλο αυτό να γίνει Και περιέγραφε που θα μπει ο καναπές Που θα είναι κουζίνα, πως άτομα θα είναι το τραπέζει Ανοίγε τα παράθυρα Δεν το ήθελε Αναγκάστηκε ο άνθρωπος, Εκεί μίλησε για εξαναγκασμό επειδή είχε βγει το συμβόλαιο ε, και τα λοιπά και τα λοιπά, ε, αγοράς σπιτιού. Έχει άλλο ένα σπίτι στις Πέτσες. Δεν έχει βγει κανένα συμβόλαιο, δεν ξέρουμε πόσο έχει αγοραστεί. Μόνο ξέρουμε ότι είχαν πάει και είχαν κάνει μια σύσκεψη εκεί οι βουλευτές... πριν λίγο καιρό του ΣΥΡΙΖΑ αυτό, για αυτό το σπίτι δεν έχει γραφτεί κάτι γύρω από τα οικονομικά δεν έχει γίνει κανένας εξαναγκασμός για αυτό το σπίτι τα λέω αυτά γιατί σήμερα με τον Γιώργο Λιάγκα άνοιξε και αυτό το σπίτι Α ωραίο είναι Έχει κλασσική νησιώτικη και το σπίτι Εντάξει είναι μέρος ε, του νησιού νομίζω από σεβασμό στην παράδοση Πρέπει ό,τι κάνει να ταιριάζει. Αυτό είναι πατρικό σπίτι, είναι σπίτι της οικογένειας. Είναι που... σπίτι που πήραν οι μου mm. όταν ήμουν 7 μηνών. Άρα είσαι εδώ. Δηλαδή ναι. τα καλοκαίρια σου τα πέρασε στις πέτσε εδώ. Εδώ. Είσαι Σπετσιώτης. <laughs> Τι αναμύσεις. Κριτικός είμαι. Α, έχει πολύ ωραία θα εδώ. Εντάξει. Ε τι εντάξει. Το κάτι. Έχω την αίσθηση καλύτερα που δεν είναι το πρώτο σπίτι στην παραλία και είναι το δεύτερο-τρίτο. Έχει λιγότερο θόρυβο. Έχει, λιγότερο θόρυβο. Έχει την ίδια θέα λιγότερο θόρυβο και περισσότερο πράγματα. Λοιπόν, κάτσε το να μην Ιδιωτικότητα. Πραγματικά αυτή η άποψη, αυτή αυτό το στερεότυπο ότι. Ε, η προκατάληψη μάλλον ότι. εγώ έχω ε, προβάλει το lifestyle μου. Mm -hmm. Για, πείτε μου ένα πράγμα το οποίο το προκάλεσα εγώ. Ένα πράγμα που εγώ το προκάλεσα. Αναγκάζομαι και αντιδρώ. Ο ίδιο τα λέει στο Λιάγκα. Ποιο ήταν αυτό που τον ανάγκασε να ανοίξει σε κάμερα, στον όπιον στο Λιάγκα, στον οποιοδήποτε, το σπίτι των σπέτσων, και άντε να δεχτούμε ότι το άλλο που και πάλι δεν το κάνει, δεν έχει κρεβατοκάμαρ, δεν έχει τραπεζαρίε, δεν έχει μπάνια, δεν φέρνει κάμερα μέσα στο σπίτι. Εδώ που το έφερε και είναι και πατρικό, και έφερε πάλι κάμερα και το έδειξε. ποιο τον ανάγκασε να το κάνει ε, όλο αυτό. Αυτή η επίδειξη πλουτισμού πραγματικά 10 μέρε πριν τι εκλογέ. Σε ποιον απευθύνεται, επειδή έτρεχε για να βρει τη φτηνή φέτα προχτέ. Έψαχνε τα ψυγεία των σούπερ και λέει ότι αγωνίζεται για τα δίκαια των πολιτών που δεν τα βγάζουν και τόσο εύκολα πέρα. Και μέρα παραμέρα είναι σε μια κάμερα με στο σπίτι του και μα δείχνει τα διάφορα σπίτια. Εκτό όλων των άλλων, έχει διαπράξει και επικοινωνιακή γκάφα, διότι σήμερα ο ίδιο, και μπράβο του, έχει πάει στην Παλαιστίνη κάτω, στη δυτική όχθη, κάνει περιοδεία και χτε και σήμερα. Αντί να παίζει αυτό το θέμα και μόνο, θα έπρεπε κάποιο επιτελείο αν ήταν σοβαροί γύρω του, να του πούνε, δεν δίνεις καμία συνέντευξη, δεν δείξει <laughs> κανένα σπίτι, κάνουμε φόκου στην επίσκεψη στην Δυτική Όχθη. Αντί να του πούνε αυτό, ταυτόχρονα σκάει και το σπίτι, και βεβαίω θαύτηκε η Παλαιστίνη, κάτι καλό που θα μπορούσε κάποιο να του προσάψει, δηλαδή και το θέλει και στο προφίλ του, και δείχνουν όλοι το σπίτι. Από εδώ και πέρα, από το πρωί που έδειξε ο Λιάγκα στο σπίτι, γίνεται αναπαραγωγή για το σπίτι. τόσο μυαλό, τόσο οργανωμένα με τέτοιο ενδιαφέρον για τα φλέγοντα θέματα Λαός, τώρα μερός δεύτερον Τρία πράγματα πήρα να σου πω Όχι, τρία γράμματα Όχι, αυτό βάλτο να ακουστεί αλλά όχι, δεν θα πήρα για το Οκ okay. Λέγε. Λοιπόν, καταρχά, έτυχε υποψιαστό ότι για τη δασκάλα, τη φωτεινή που δεν έχει εμφανιστεί δε χρόνια, ευθύνεσαι εσύ ότι έχει γίνει τίποτα μεταξύ σα oh. και η κοπέλα έχει σταματήσει να παίρνει. Και αυτό σου λέω. Ουέ και ο κουέ. Πλάκα, πλάκα, η αλήθεια τέτοι, είναι ότι και εγώ ανησυχώ και δεν ξέρω τι παίζει. Άσταστα τώρα. Πέσει, τι Πλάκα, πλάκα. Η αλήθεια είναι ότι ένα τέτοιο άτομο που προήγαγε και ανέβαζε και τον πύχη, ήταν πολύ ψαγμένοι και έδινε στην εκπομπή και στην έτσι. Ε, εγώ φταίω τώρα ναι, τι ναι, να ναι, κάνω τώρα. Δεν ξέρω. Από τον COVID και μετά έχει χαθεί και υποψιαστό.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 και στο ραδιόφωνο. Ελάτε, έχει και στην είσοδο εισιτήρια. Ούτε βίβα, ούτε τίποτα. Ναι, αλλά εκεί πέρα δεν... Και δίνω και τηλέφωνο να κάνεις τηλεφωνική κράτηση. Άσε τις μαλακές. Σε μένα, τα <laughs> γιατί δεν δίνεται σε κανένα βιβλιοπολίο, σε κανένα μαγαζί τέτοιο να πηγαίνει ο κόσμο να κατοχυρώνει τη θέση του και το εισιτήριό του. Μπορεί να το κάνει τηλεφωνικά. Θε να πα στο βιβλιοπολίο, ότι καλά, πάρε τηλεφωνικά, <laughs> κατοχυρώνει τη θέση σου και έρχεσαι από εκεί πέρα και τη βλέπει. Α είσαι το <laughs> διάλογο που θα μου πει και κουβέντε. <laughs> <Συγκέρα. laughs> Κάνουν όλα τα μαγαζιά που έχει εμφανιστεί τηλεφωνικέ κρατήσει και στην επαρχία. <laughs> στην επαρχία δεν ξέρω, στην Αθήνα πάντω ισχύει. <laughs> Α, λοιπόν, στην επαρχία είμαστε αναγκασμένοι να πάμε με του κανόνε που έχουν αυτοί. Σωστά, σωστά, γιατί είναι επαρχία δεν μπορεί να τα βάλει μαζί σου.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 Το κόμμα αυτό του θύμου. Δηλαδή, να παίρνει την προσούρα και να διαβάζεις Το βιογραφικό των υποψηφίων ότι ήταν σε άλλο κόμμα, σε ΣΥΡΙΖΑ, ΜΕΡΕ 25 κτλ. και να τον κάνει μεταγραφή. εντάξει, οκ, okay, ιδεολογικά μπορεί να είναι κοντά, αλλά είναι αυτά που στου άλλου. Μπορεί να είναι οι άνθρωποι, αλλά δεν μπορώ να δευτώ ότι δεν μπορούσαν να βρουν άλλου με κάθαρο παρελθόν. δεν με άλλα Οπότε αυτό δεν μου κάνει πολύ Για, ωραία. Διόν, για και Έχει δύο, άτομα, και η κούνευ. Που ήταν αλλού. Καλά. Αυτό βρήκε. Ναι, γιατί σε αυτού που δεν είναι πολύ συνειδητοί και το θέλουν σαν επιλογή, α πούμε, αγωνιστική και μαχητική, δεν χτυπάει ωραία. Εγώ δεν είμαι. Κάτσε τα να είμαι. λέμε και τα αρνητικά του κουκού. Μπράβο. Ακριβώ, ακριβώ. Από αυτή την άποψη, ρε παιδί μου, σου λέω απλώ ότι μπορεί να χτυπήσει και τι μπορεί να κάνει τον άλλον να το ξανασκεφτεί. Αυτό μόνο. Αυτά, Αυτά ήθελαν. Αυτό λέει. θα πάει όλο στην κάλπη και θα πει, οπ, κάτι μυρίζει κούνεβα εδώ πέρα. Όχι, Όχι δεν φίλε, θέλω. Φίλε, μυρίζει ρεφόρμα, φεύγω. Τα ψηφοδέλτια του συγκεκριμένου κόμματο και των άλλων κομμάτων, φυσικά, κυκλοφορούν. Μπορούν πολλές μέρες πριν. Τι να κάνουμε να καθόμαστε να ψάχνουμε τα σεντόνια. Αυτά τα έχουμε σημαδέψει λίγο πιο πριν. Εσύ παρόλα <laughs> αυτά τι θα ψηφίσει τώρα που έχει γίνει αυτό το χοντρό. <laughs> Δεν ξέρω, νομίζω ότι θα ρωτήσω το δίνιο. <laughs> τώρα αυτό είναι για να σε επηρεάσει όμως, Μην λέμε μαλακίε. <laughs> Ωστόσο πειράζει. έχει ευχάριστα τραγουδάκια του βαρουφάκι. Μαθαίνω. Με το μέρα και το ηλιάννη. Τι λέει και ποιο μα πιάνει. Όχουν κάνει συμμαχία αυτό έχει σημασία. Κάνει ένα mini just the two of us. Δηλαδή το του <laughs> έχει <laughs> να κάνει <laughs> με τα πράγματα. ποσοστά. Τέλος πάντων μπορεί αυτό να σε πεις σκέψου το, εκεί δεν έχει ρεφόρμες, λέει το διεθμιστικό ότι έχει αγωνιστές αψηφοδέλτια. Να ψητήσω αριστερά και Δεν μπαίνω να τα ακούσω. Γιατί και είδα, πιστεύω, έχει πιστεύω. κάτι τουιτεράδες, κάτι ηθοποιού, γιατί αυτοί δεν θέλουν φίρμες και τέτοια. Ε, Οπότε, σωστά. λογικά, είναι αγωνιστές αφού το λέει. Σωστά, σωστά. Αλλά Οπότε ναι. με το Γιάννη με ένα νι. Δεν μπαίνω να τα ακούσω, ξέρετε, γιατί, όχι για να μην με επηρεάσει, αλλά για να μην ανεβάσω τα views. Η επικοινωνία με το λαό, πάντα αγώνιμη, πάντα χρήσιμη. Ε, ε, την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε τη σκόνη. Που μα ταλαιπώρησε σχεδόν όλη την Ελλάδα, τη μισή Ευρώπη, αλλά κυρίω εδώ εμά τα νότια, την Αθήνα, πιο κάτω, Κρήτη, δεν το συζητάμε. Και φέτο είχαμε πολλέ πολλές μέρε με σκόνη. Και όλοι θεωρήσαμε ότι είναι από την Αφρική, από τη Σαχάρα, και όπω φυσάει ο Νοτιά, τη σηκώνει από εκεί και τη φέρνει και τη ρίχνει πάνω μα εδώ, γιατί κυρίω του Έλληνε πρέπει να του εξοντώσει του Έλληνε το σύμπαν, γιατί είναι πολύ σημαντική. Αυτό νομίζαμε εμεί. Όχι, δεν ισχύει αυτό. Ευτυχώς έδωσε συνέντευξη ο Γρηγόρης Πετράκος και μας αποκαλύπτει τι ακριβώς γίνεται. Κοιτάξτε, είναι πολύ σοβαρό το ζήτημα. Και κάθε φορά που λέμε κάποια άποψη μετά διαστρεβλώνεται πάρα πολύ. Έω άκουσα ότι είπα ότι δεν υπάρχει σκόνη. Δεν είπα ποτέ ότι δεν υπάρχει σκόνη. Απλά είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα εδώ και 15 χρόνια. Το ζήτημα τη τροποίηση του καιρού. Παγκοσμίω, γίνεται η τροποίηση του καιρού, όχι τη κλιματική αλλαγή, τη τεχνητή τροποίηση καιρού. Υπάρχουν δεκάδε εταιρείε τροποίηση καιρού που λειτουργούν και στην Ελλάδα. Και δεν υπάρχει καμία διαφάνεια πάνω σε αυτό. Και πάρα υπάρχει άνθρωποι. Υπάρχει εταιρεία που ε, μπορώ να εταιρεία. Τροποποιήσει καιρού και να του πω: Ρίξτε μου Ου, ήλιο το μεσημέρι στην Να κάνω λίγο Δηλαδή, συγγνώμη, έχω εγώ ένα γάμο και δεν όχι, θέλω όχι. να βρέξει εκείνη την ημέρα. Όχι, εσύ, Γρηγόρη, εννοεί νομίζω εσύ, ε, ότι αλλάζει τον καιρό γενικά. Όχι εσύ. Α, όχι εσύ. Αυτό, αυτό δεν το κάνουν ούτε, ούτε κάνει οι κυβερνήσει. Αυτό το κάνει το ΝΑΤΟ. ΝΑΤΟ, ποιο το κάνει, Το ΝΑΤΟ. Εδώ καταγγελίε από τον Γρηγόρη Πετράκο ότι το ΝΑΤΟ εκτό από όλα τα άλλα. Κάνει και αυτό, αλλάζει το κλίμα με συνέπεια να είναι σκόνη τώρα αυτό, να μην είναι σκόνη, να είναι βαρέα μέταλλα, γιατί το συνέχισε όλο αυτό, έλεγε κι άλλα. Απλά δεν έχουμε χρόνο να τα ακούσουμε εμεί αυτά. Ψάξτε και μόνοι σα. Κάντε και κάτι, όλα τα θέλετε έτοιμα. Για την υγεία σα αγωνιζόμαστε, σα κάνουμε και αποκαλύψει πολύ σημαντικέ. Τι υιοθετούμε δηλαδή, για κορυφαία θέματα που μα απασχολούν όλου μα. Έτσι, φτάσαμε σαν το CSI κάπω στο τέλο για σήμερα. Έχουμε τρίτο μέρος του λαού, διαφημίσεις, αμέσως μετά μαγκαζίνο, Ο Γιώργος Πιάρο, εμείς τα υπόλοιπα αύριο, γεια σας. Ναι, πώ το λέει. Έλα! Τι γιορτή έχουμε στι 9 του το 9 τι έχουμε, δεν τι Είναι του τυφλού. Οπότε, άστε να πάνε. Τι άστε να πάνε. τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό. Του τυφλού, είπε. τυφλού, ναι. Και. Η μέρα των εκλογών. Αχά. Α, Α εκεί το πήγαινε. Έλα, ναι. Άμα ήταν του θα ήταν πιο σαφέ. Ή του παραφλού. Κάτι, Ή του μπάμπι, του φλού. <Πάντα>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 Που μου είχαν παραχωρήσει γραμμένο τον προσάτανε και τον μάθειο πελάτη. Φαγητό απεριόριστο, πάρα πολύ ξεκούραση, πάρα πολύ καλαρά, πάρα πολύ ωραία. Οπότε αυτό που έχω να πω, σε έχω πάρει άλλε φορέ και έχω κλαφτεί για τα αντιλίπερ και για αυτά, παιδιά, να την ψάχνετε. Αν κάπου δεν σα αρέσει, παίρνετε. Υπάρχουν κάποιοι που θα δώσουν, λίγοι, καλοί υπάρχουν. Ψάχνετε μέχρι να βρείτε κάτι καλό. Βέβαια το θετικό είναι ότι από μετά τι 15 Ιουνίου θα ξαναπάω, που θα έχει πολλοί κόσμο και θα χρειαστεί και του δύο. Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω. Κουράγιο πάρα πολύ σε όλα αυτά τα παιδιά. Ξέρω ότι. Τραβάνε γαλέρε του τουρισμού στα ξεναδοχεία και αυτά, αλλά βλέπω και εδώ πέρα τα παιδιά που δουλεύουν στον τουρισμό, και όχι μόνο εμεί που είμαστε ανοιμαστέροι που περνάμε και πολύ καλά, ακόμα και τα παιδιά που δουλεύουν και η security, και η κουζίνα και στα δωμάτια που καθαρίζουν οι άνθρωποι. Όλοι περνάνε μια χαρά, όλοι είναι ευχαριστημένοι. Ελά, αποστόλιο. Θα πω τώρα, από κέρκυρα έχω παρμενό. Ελά, τι γίνεται, όλα καλά. Όλα καλά, μέλι γάλα. Πετάγεστε καθόλου με του παξού να δείτε το μαέστρο. Το βλέπουμε, το βλέπουμε. Ο ο το λάιπ, παιδί, με εκεί είχε κατογυρίσματα χθε, τι θα γίνει. Του περιμένουμε άκυρα. Είδατε τι θα γίνει στον άλλο κύκλο που το γυρνάνε τώρα. Σκοτώνουν, πεθαίνουν, αυτοκτονάνε, yeah. πηδιώκονται. Τι έχει. Άμα πρόξετε κάτι, θα σα πούμε. Θα βρει κόμμενα καμιά γριά από πακαλιάρι να επιστρέψουμε στα παλιά. Περίμενε, δεν με νοιάζει. Τύπο, δεν σε νοιάζει. <laughs> δεν σε νοιάζει. <laughs> Μια σειρά πήγε στο Netflix, έλεο άμα αντι στηρίξουμε το παλικάρι μας εμείς, ποιος? Τώρα βλέπω την παραλία. Άσε με, μετά θα το δώσω. Α, καλά, εντάξει, είσαι λου. Αν απαντάτε στην ΕΔΑ, θα το καταθέσω τότε, το πόθεν έσχεσμα. Είπα πριν από τις ευρωεκλογές. με ρωτάτε αυτή τη στιγμή, για ένα πόθεν έσχεσ, οποίο οφείλω να το δώσω μέχρι 30 Ιουνίου. Δεν έχω, δεν, δεν έχω θέλω... Θέλω... το δώσω τώρα. Χρωστάει η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκη, η μάνα του και τον πατέρα του. Και ασχολούμαστε με το πόθεν θα στο κασελάκι. Ναι. Εντάξει, καλά πάμε. Δεν μπορεί να χρωστάνε όλοι. Τι θα γίνει σε αυτόν τον τόπο. Δεχτήκαμε ότι χρωστάνε Μητσοτάκη. Ε, ξορίζουμε έτσι κι τα είναι. Δεν μπορώ να έχουν και καλά. Τα χρέη Όχι να και τα, τα, χρέη τα χρέη του Ε, Καρκίνο, και μετά πας στο κρυολόγημα. Να σου πω κάτι, ε, στον Καλαμούκι 99,8 λίγα λόγια και με νόημα. Μάλλον αυτό ακούει ο παππούς στην ηλιοπόλη. Τι είναι αυτό. Ε, δεν είπε ότι ένα παππού ακούει ραδιόφωνο. Α, Ρε, μαλάκατε να ακούσει την εκπομπή σου.